Λέγαμε την άλλη φορά ότι ο εγκονόπουλος διαδέχεται αυτός προπάντων τον Καβάφη ως προς τη χρήση του στοιχείου της κομμωδίας ότι ανασύρει την υπόρρητη ηρωνία του Καβάφη δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο σχεδόν κομικό και μέσα σε αυτό το πεδίο Λόγω αυτού του πεδίου πετυχαίνει μια ακαρία εκφόρτηση ενός πληθυσμού λέξεων παράγοντας το λυρικό αποτέλεσμα. Για να το πετύχει όμως αυτό ο εγκονόπουλος πρέπει να αντλήσει και από μια άλλη πηγή. Από μια πηγή που παρέμεινε ως προχθές παραγνωρισμένη και που του επιτρέπει να ανασυστήσει προγραμματικά αυτή τη φορά και όχι εκ του φυσικού μια συνθήκη αφέλεια ας πούμε. Πού βρήκε αυτό το κοίτασμα αφέλειας, το οποίο παρέμενε ως τότε να εκμετάλλει αυτό. Το βρήκε εκεί που η χρήση της ποιήσης ήταν πάλι κάπως διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει σήμερα. Το βρήκε σε ένα είδος στιχουργίας που ρέει, ακατάσχετα, που υποκαθιστά την λογόρια το βρήκε εκεί που το να μιλάει κανείς σε ομοιοκατάληκτα δύστιχα επάπειρον αφήνοντας να κυλήσουν τα δύστιχα σαν ποτάμι που συμπαρασέρνει τα πάντα κλαδιά, πέτρες, σκουπίδια, λουλούδια θεωρείται φυσική συνθήκη της ποιήσης ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής της ποιήσης είναι ο Κεσάριος Δαπόνδης που με δύο λόγια θα πούμε σήμερα την ιστορία του επειδή Κάθε αυτήν είναι πολύ γοητευτική. Ο Δαπόντες λοιπόν γεννήθηκε στη Σκόπελο και έχοντας τα οικονομικά του έξοδα που λένε και ζητιάνε στο τρένο μπορούσε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί να εμπλακεί στις σύντριγγες των φαναριωτών που απλώνοντας τις παραδουνάβειες ηγεμονίες. Και επειδή έπαιξε καλά το παιχνίδι της ίδρυγκας και έκανε τις καταλληλές γνωριμίες, βρέθηκε τελικώς πλασαρισμένος σε εκείνον που κατάφερε να γίνει ηγεμόνας και ο ίδιος απέκτησε το μεγαλειώδες αξίωμα του Καμινάρη. Ενεπλάκη τους κοσμικούς κύκλους και ταυτοχρόνος άρχισε να αναπτύσσει μια αξιόλογη ευχέρεια, δη δηλαδή Καταλαβαίνουμε ήδη ότι αντιλαμβάνεται την ποιήση σαν ένα σύστημα διατύπωσης, απλώς. Και έτσι διασώζει ένα τουλάχιστον βασικό χαρακτηριστικό της, το μνημοτεχνικό κόλπο που υπήρχε πάντα στον αστίχουργούμε. Όμως τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα, γιατί αλλάζουν όλα στις παραδουνάβειες ηγεμονίες πολύ συχνά και έτσι όταν ητάται, στο παιχνίδι της ιδρύγα ο προστάτης του Ο Τέος Καμινάρης βρίσκεται στη φυλακή Όπου και πάλι απευθύνει επιστολές Σε διαφόρους γνωστούς του αξιωματούχους Παραπονείται για το ότι τον εγκατέλειψαν Και κλαίει τη μοίρα του Ότι που γνώσεις Ή που μέσα εις το του μπρούκι Κι ανήτων μου την πείρασεν Οι φυλακές και οι Πού δε στου του μουζούραγα βιβλία εδώ το χάψει, τη φυλακή δηλαδή έτσι, όπου να δώσει ο Θεός για γκίνη να το κάψει, εγύρεψε από παντού, αλλά όμως της με δίδει, κι αν δώσει διαβάζονται από το πολύ σκοτίδι κι ένας όπου κοίταται στο χάψει επτά σκοτίζοντε σκοτίζονται και σβήνονται του νου του οι ακτίνε. Και πάνω στη σύγχυση που λένε έρχεται από τη Σκόπελο και η μάνα του για να τον καμαρώσει καμινάρι, τον βρίσκει στη φυλακή και πεθαίνει από τη λύπη Όταν λοιπόν μετά από 20 μήνε στον Πουντρούμι ο Δαπώντε απελευθερώνεται, κάτι έχει ραγίσει μέσα του και αποφασίζει να πάρει το μοναχικό σχήμα με το ονομάζεται Αποκοσταντίνο και Σάριος, και αποσύρεται σε ένα νησάκι έρημο κοντά στη Σκόπελο που λέγεται Πιπέρι. Και εκεί στην ερημιά η μόνη του δυνατότητα να αναδιαπραγματευτεί το παρελθόν του και τις απόψεις του είναι να γράφει. Συνθέτει έτσι περί τους δέκα τόμους ποικίλης στη στιχουργημένους όλους. Και όπως λέει και ο ίδιος, οπότε κουράζομουν εγώ πλέον να γράφτω, έπαιρνα το τζαπάκι μου, αρχίνιζα να σκάφτω, και ήταν το εργόχυρον και τζάπα και κονδύλι. Το προτιμάει όμως αυτό, γιατί, όπως πάλι λέει ο ίδιος, και έλεγα, αν ήρχονταν και με γυρέψουν, να με γυρέψουν, βλάχμπαιοι να με κάμουσε και να με αφεντέψουν, αφύτε με, ήθελα η πει, τα σκόρδα να φυτεύω, καιρών δεν έχω βλάχμπαιης να γίνω να αφεντεύω. Η ιστορία του Δαπόντε φαίνεται ότι έχει φανθεί κάτω από το ζώδιο της κομοδίας, γιατί κάποια στιγμή φεύγει από το πιπέρι, πηγαίνει στη Σκόπελο... και έπειτα αποφασίζει να πάει στη Μονή Ξηροποτάμου... όπου όμως οι μοναχοί γνωρίζοντας την κοσμική του φήμη... του αναθέτουν να περιοδεύσει τις παραδουνάβειες ηγεμονίες... και να συλλέξει χρήματα για τις ανάγκες της Μονής. Και παρόλο που κάνει διάφορα κόλπα για να το αποφύγει... Δεν μπορεί να το αποφύγει και έτσι για δύο χρόνια γυρνάει σαν την άδικη Κατάρα, θρηνολογώντα και πάλι γιατί έχασε την ησυχία του, στην οποία είχε ποντάρει πλέον τα πάντα. Τα καταφέρνει παρόλα αυτά, αξιοποιώντα τι γνωριμίες του, γυρνάει, επιστατεί στην ανέγερση τη μονή του ξηροποτάμου με τα χρήματα που μάζεψε, ενώ συνεχίζει παράλληλα να μελετά και να γράφει, και εκεί πέρα αποδημήσει κυρίων στι 4 Δεκεμβρίου του 1784. Του χρωστάμε δύο τουλάχιστον πράγματα. Πέρα από την απόλαυση του να διαβάζει κανείς τα γραφτά του, μια απόλαυση που παίζει περίεργα με την πλήξη. Το πρώτο είναι όπως το περιγράφει ο Σάθας ότι για να μην διχθώσιν τα βιβλία αυτού μονότονα, και ώστε αυτά υπό μόνον ο λίγων αναγυνώσκονται, επίτηδες εγκαταμιχνεί πολλάκης ανεφτάξεως, ποικίλας διηγήσεις εκ της ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας και των γραφών, παρεντηθείς και άλλων άγνωστα πονήματα και επιστολάς, κανόνα και τροπάρια εισαγίου και πάντα ταύτα εις έμετρον επί το πολυλόγων, τον οποίο χρωματίζει αρκετή χάρης και φαντασία ποιητική ουχή συνήθης. Φτιάχνει με δυο λόγια ένα υφαντό από μια άποψη πολύ μοντέρνο. Αποενοχοποιεί την ποιητική λειτουργία και της επιτρέπει να είναι πολυσυλλεκτική και ανάλαφρη. Το δεύτερο που του χρωστάμε είναι η άφηξη του από την οδό τη στο κέντρο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Διότι αυτός ο αστίος ταλεποριμένος καλόγερος που υποφέρει από λογόρια, πιστεύει παρατάφτα ότι δεν πρέπει να τυπώνται τα βιβλία χάρη να πλείς κερδοσκοπίας. Στο βάθος δηλαδή της αφελιάς του κρατάει έναν κόκο ηθικό που λειτουργεί σαν τον κόκο συνάπεως. Θέλει τα βιβλία του να βοηθήσουν στη διόρθωση της ψυχής, στη μόρφωση του και στην ελευθερία. Το τονίζει πολύ συχνά αυτό. Και ταυτοχρόνως επανασυνδέει αυτό το αίτημα που θα το λέγαμε ξηρό διδακτικό με την απόλαυση που νιώθει ο ίδιος όταν παράγει τα βιβλία του αλλά και όταν τα τυπώνει. Το σωστό τύπωμα, το δίχως λάθη, του φαίνεται ότι διασφαλίζει και την δική του απόλαυση και την εκπαίδευση των ομογενών. Έτσι αυτός ο τύπος είναι... Μια γελιογραφία προθύστερη, ας πούμε, του φοβερού και τρομερού Βάλτερ Μπένιεμιν, δηλαδή εγκαθίσταται στο σημείο όπου η αιμονή είναι δίκοπη. Κοιτάει και προς τη μεριά του φετιχισμού και της ιδιωτικής απόλαυσης και προς τη μεριά της κριτικής και της καλλιέργειας του γούστου και της νοημοσύνης. Γι' αυτό και τελειώνει με μια νότα που είναι πολύ συγκινητική. Με ένα ανάθεμα προς αυτόν, που θα γεμίσει με λάθη τα βιβλία του όταν με τα θάνατο του ιδίου τα τυπώσει. και επειδή το βιβλίο μου καθρέπτης γυναικών το ονομαζόμενο, το οποίον εις τους 1766 ετυπώθη εις λήψιαν, ο αντιγραφεύς, ή ο του τύπου διορθωτής, ενώθευσε αυτό ο ασυνείδητος, το διεύθυρε, το ασχήμησε, της πατρικής ουσίας και χάρητος το ἐγύμνωσε και άλλο εξάλλου το έκαμεν, άλλα βάλλοντας, άλλα εκβάλλοντα και άλλα εκβάζοντα καθώς η δοκοφροσύνη του ανάθεμάτην τον υπηγόρευ και πέφτοντα το βιβλίο μου τούτο μήν είχε πέσει η σχήρας του, έπαθεν όσα έπαθεν ο περιπεσόν εις τους λιστάς, και να τον καταραστώ μεν δια την εντολήν δεν αποτολμώ, το βλέπω όμως και καίωμε, και αντίτιμής λαμβάνω εσχήνιν αντί εφροσύνης την λύπην, δια τούτο βιάζομαι εις όλα μου τα βιβλία να γράψω τούτο το επιτίμιον, το οποίο παρακαλώ πάντα παραπάντον να γράφετε. Ή τη αγαπήσει και αντιγράψει ή τυπώσει και τόδε προς τις άλλες, και δεν το ξαναδιαβάσει με το πρωτότυπο, να μετρήσει τους στίχους και να διορθώσει τα λάθη ότι ανάγκη ο άνθρωπος να λανθάνει, ή ώστε σφετερίσει ή προσθέσει ή αφαιρέσει ή μετατρέψει, να έχει αντίδικον τον θεών». παντού, στη κουργημένα πια, στη φυσική του γλώσσα δηλαδή, νουθετεί τους αντιγραφής βιβλίων και επιτιμάει πικρά τους βιβλιονοθευτές. Κι έτσι, αναλαμβάνοντας το βάρος του να γίνεται αστείος, καταλήγει, όπως συνήθως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι είναι απόλυτα ειλικρινείς, συγκινητικός και ευθεντικός. Πολλοί αγράμματοι, μα και γραμματισμένοι, βιβλία αντιγράφουσιν, όχι δε τυχαίνει, διότι δεν πιάνουσιν αφού τα τελειώσουν να τα ξαναδιαβάσουν και να τα διορθώσουν. Κακόχρονον να έχουσιν ως χαλαστέ βιβλίων, να τους χαλάσει ο Θεός ως χαλαστάς παιδίων, ότι ως τέκνα, ως παιδιά λέγω τη αληθεία, ο συγγραφεύς, ο ποιητής, τα έχει τα βιβλία και ω πονεί ένας πατήρ πάσχοντα τα παιδιά του, ούτω πονεί και συγγραφεύς για τα συγγραμματά του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.